Γεια σα, φίλε και φίλοι. Είμαι ο νυχτερινό τύπο και είμαι εδώ παρέα με τον πάνω, τον παπάδο Μανολάκη και τον φίλο μα το Θοδωρή. Γεια σα, φίλοι του Πλατεία Ρέντεο. Γεια σα και το Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε γενικώ την επικαιρότητα, τι συμβαίνει ένα γύρο. Ε, το ξέρω είστε στην παραλία, τα πίνετε. Λέτε καλύτερα μην ασχοληθούμε με αυτά τώρα, να διασκεδάσουμε λιγάκι. Ε, παρόλα αυτά σα τρώει, έχετε ανοίξει πέρα το κινητό και μα ακούτε από το κινητό. Στάντιαρ, ακουστικά. Φοβερή με ακουστικά. Εννοείται, εννοείται. Ναι, ακούνε όλη πλατεία radio. Βουτάνε την ώρα που βάζουμε μουσική και επανέρχονται για να <ΣΣΣ> ακούσουν <ΣΣΣ> τα σχόλια που κάνουμε της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα ε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Έτσι ε, Γίνεται αυτή τη στιγμή στη λορίδα της Γάζας. Η γενοκτονία ολόκληρη, η γενοκτονία ενό ολόκληρου πληθυσμού, του παλαισθηνιακού πληθυσμού, από τι Ισραηλινές κατοχικέ δυνάμεις στην Παλαιστίνη. Σωστά. Δηλαδή μιλάμε για αίμα. Αίμα και τα μέσα μαζική ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, έχουν την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Η οποία εξυπηρετεί φυσικά του κατακτητέ. Ναι. Γιατί όταν λέω ότι η βία βγαίνει, άκουσα τον Βενιζέλνο, καταδικάζει τη βία για τι δύο πλευρές, Δηλαδή καταδικάζει τη ιδέα και του κατεχόμενου λαού και του κατακτηδί. Μιας, ε, μιας ε, μικρής ομάδας ανθρώπων, κυρίως γυναικό, παιδά, πληθυσμό κτλ. Και, και από την άλλη μια από τις πιο σύγχρονες πολεμικές μηχανές του πλανήτη. Mm. Οι μένιμες φεντώνες και κάποιες ρουκέτες της Χαμάς η οποία Χαμάς Άγεται και φέρεται από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ Από τη Μονσάντη και... Μονσάντ, συγγνώμη Και σίγουρα έχει στενή σχέση και με τους εσλαμοφασίστες Τίπου Ερντογάν, τίπου Αραβικής Άνοιξης τύπου... Εννοείται Και συγκρίνουμε λοιπόν αυτούς με, μια... με ένα στρατό Ο οποίος έχει ακόμη και πυρηνικά όπλα Έτσι ε... Τι συνέβη. Συνέβη κάτι. Μπήκε ένα τραγούδι μόνο. Μιλάμε, ναι. τραγούδι είχαμε, το είχαμε καταλάβει τότε. Το οποίο είναι καταπληκτικό τραγούδι. Να το βάλουμε να παίξει. Να ε? το βάλουμε να παίξει είναι του Παπάζογλου; του Νίκου Παπάζογλου; εδώ, εδώ στη ρογμή του χρόνου. Εδώ στη ρογμή του χρόνου. Ακούμε πλατεία, radio πλατεία Πώς πάει. Πλατεία.radio.lisentumairadio. Λίσεν του my radio. Πάμε. Στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω από το ηρόδη το μαχαίρι. Μίσω λιωμένο στη χειροσύμα σου, προγόνων ξύδι σ'αυτή χόλοι σ' την άδεια πόλη Εδώ στη ρογμή του χρόνου θάβωμε για να με στόσο με στο διογέννητο πιθαρήλ στον ογδωμήνα της είναι η ελπίδα μου. Σχεδόν το βρέφο γύρω περπατά. Κάθος εσύ κουρνιαζεί. για του πόνου. Δίνομαι να μην του Λιάνο αυτό μα σαν του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχι πάνω μου σωρό Μα γωθανά Είμαστε πάλι εδώ στο πλατεία Ρέντιο Επιπαντός Επιστητού Φανταστικό τραγούδι ρε, με φανταστικό, έκαμε, φανταστικό τραγούδι Κυναστικό σε δικαινωρίζω Ο καλλιτέχνης που το τραγουδάει Κρίμα, ήταν <σχελίου> μεγάλη η αυτή εμείς στο διάλειμμα όσο παίζουν τραγούδια ζητάμε άκυρα πράγματα Ζητάγαμε για τον αρχηγό των Ατάκτων του Χαριτόπουλου Σωστά. Ζητάγαμε για τη σύλληψη Μαζιώτης Ζητάγαμε για παντός ναι. επιστητού Έλεγες Και για πώς ξεκίνησε, για πες λοιπόν ε, Διάβαζα το πώς ξεκίνησε ο Μαζιώτης Πάει θα μας το κλείσουν, ναι. <laughs> για το πώς ξεκίνησε ο Λει, ξεκίνησε ως Ουσιαστικά σαν λιποτάχτη, σαν να λέμε, τον κυνηγήσαν τότε, τον πιάσανε. Αυτό ήταν και στο σύλλογο αντιρρησιών συνείδηση. Και όταν ο σύλλογο συμβιβάστηκε με την αλλακτική θητεία, που κάνει κοινωνική προσφορά και τέτοια, έφυγε από το σύλλογο αυτό, ο Μαριώτη. Ε, τον πιάσανε, τελικά του λένε, τότε μπαίνει. Παίρνω σα, Τότε μπαίνει. Ξαναέφυγε αυτό, πάλι δεν πήγε. Και κάπω έτσι λίγο-λίγο άρχισε να βγαίνει στην παρανομία. σε μια πιο light παρανομία. ότι απλά δεν πήγε στρατό. Και τι έγινε με τον ανακριτή που έλεγε. Το, όταν πήγε ο Νακριτή στη, στη φυλακή, στο νοσοκομείο. Στο, νοσοκομείο. στο οποίο ο Μαζιόδη ζήτησε να φύγει και να πάει στον κορυδαλό ναι. από εκεί μέσα. Όταν μπήκε στο. Λέω: Πώ σε λένε, δεν απαντώ. Δηλαδή το όνομά του. Και λέει: Τι επαγγέλλεσαι, Επαναστάτε. Ναι. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε προηγουμένω να. Πρώτα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι. Ο Μαζιώτης ε, είναι, ε, πώς να το... τρομοκράτης. είναι τρομοκράτης, όπως είμαστε και εμείς εδώ πέρα, να. που έχουμε το σταθμό. Και επειδή το ο περάσαμε στο Μελουχιώτη, ναι, να, να το πούμε, γιατί πούμε μας έκανε αυτό. ένα μικρό άλμα του τύπου ότι τελικά ίσως, η ιστορία γράφει το ποιο είναι Παναστάτη και ποιο είναι τρομοκράτη και ποια βία τελικά είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή, ίσω η ιστορία να το ότι ο ένα μοσταχέ κάθαρμα το οποίο έτρωγε όποιον έβρισκε. Ίσως και η ιστορία να γράψει ότι ο Μαργιού ήταν κάτι άλλο. Όπω, α πούμε, το Κουκουέ λέει ότι ο Χαριτόπουλος είναι αντικομουνιστή. Αυτό. Έτσι. Ναι, το, θα... Θα το ό, έγραφε... ότι ο Άρη ήταν και στοιχείο Λούμπερ. Ναι. Το... ναι. Ο οποίο Άρη βέβαια, πότε κατέβαινε στην Αθήνα να συναντήσει τη... την ηγετική ομάδα ή δεν ξέρω εγώ τι του Κουκουέ, έρχονταν πάντοτε με ανθρώπου να τον φυλάνε έτσι. Ναι. Διότι θα τον τρώγανε λάχανε, πότε, δεν το συζητάνε. Πότε δεν ξέρεις. Okay. <laughs> πότε δεν ήταν η ώρα. Γιατί και τότε, και τότε να πούμε ότι το Κουκουέ περιμένανε να οριμάσουν οι συνθήκε. Mm. Δεν ήταν ώρα για Αντάρτικο, έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκε πρώτα έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ασχέτω τώρα που βγαίνουν και λένε ότι φτιάξαν το Αντάρτικο, ότι έτσι και αλλιώ και τα λοιπά. Mm. Να πούμε ότι η θέση του ήταν ότι παιδιά περιμένετε τι πράγματα είναι αυτά, δεν μας πρέπει. Πρέπει να κάνουμε ταξικό στρατό. Έτσι, ναι, ναι, κομμουνιστικό στρατό και τα λοιπά. Και μια ζωή αυτή, αυτή αυτά λένε. Δηλαδή, στην ουσία, μια ζωή πούμε, ε, και αυτή. Και βέβαια, αυτά λένε. Ναι. Το ίδιο το ναι. θα... Συγγνώμη, ρε φιλέ, άμα ήταν η δουλειά σου να φτιάχνεις καφέδες, τι θα έκανε. Καφέδε δεν θα φτιάχνει. Αυτό... Άμα η δουλειά σου το είναι θέμαστε. να λες ότι δεν έχουν οριμάσει είναι σαν να καφέ και ακόμα να μην έχουν για να φτιάξει καφέ. Το έχουμε πει αυτό. Δεν έχει παγώσει το Θα μείνει το καφέ. <laughs> Τελείωσε. Ξέχασε. <Έλα>. Το <laughs> <Και> είπα <laughs> γιατί μιλάμε για έναν αγωνιστικό λαό του ΚΚΚΕ, αλλά μια πάντα που λυμμένη ηγεσία. Έτσι. Ένα λαό που πάντα συμμετέχει, κατεβαίνει, δηλαδή είναι για να θυσιαστεί και για το κόμμα και για την δεν, δηλαδή. δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά δυστυχώ μια ηγεσία. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή όταν διαβάζει χρόνια μίσιο, καταλαβαίνει εκεί πέρα που τα χώνει ο μίσιο. Έτσι τα έχονε. Στο καλάι συσκοτώθηκε νωρί και τα λοιπά στα βιβλία του κανονικά. Δεν κατάλαβα λέει. Δηλαδή, καθόντουσαν οι άνθρωποι μέσα και λέγανε ότι δεν θα υπογράψει δήλωση. Όποιο υποέγραφε δήλωση ήταν δηλωσία. Είχε πίσω οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, γατιά κτλ. ο άνθρωπο θα καθόταν εκεί πέρα για να μην υπογράψει δήλωση. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα υπέγραφα δήλωση με τιμία. Και θα πήγαινα και θα ξαναβγαινα στο κλαρί. Και θα με ξαναπιάνα και θα ξαναυπέγραφα δήλωση. Όπω σε Ναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρης ήταν ενδηλωσία. Ποιο κατέθεσε ο, τα όπλα. Για τον Ζαχαριά δεν δηλωσίασε. Ναι, ποιο έκανε συμφωνία με τον γέρο τη Δημοκρατία. Ποιο έκανε τη συμφωνία τη Βάρκη, ο Άρη. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση γιατί ήταν τα off the record που ζητάγαμε έξω από το μικρόφωνο. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, ε, λέγαμε λοιπόν για τη Γάζα και όλα αυτά και να πούμε. Ότι αλλιεύσαμε εδώ στο Ιντερνέδιο ε, κάτι σχετικά με. με. κάτι συγχρόνω μπερδεύτηκα με εδώ <laughs> Ναι, ναι, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε, παιδιά. Για μπεσαλλό. Μην μπερδεύσετε, μην παιδιά, μην μισό λεπτό. Ναι, μπερδεύτηκε το φατσοτευτέρι. Δεν ξέρει ποιο είμαι και τι κάνω και που πάω κτλ. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι πρέπει να έχει αλλάξει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σχετικά με... Εγώ χθε για να κάνω τη σημερινή μαύρη λίστα που βγάλαμε πιο πριν, ήμουν εκεί, έψαχνε, είχα, διάβαζα από διάφορα βιβλία, διάβαζα από το ίντερνετ, διάφορα πράγματα. Επειδή ως μαύρη λίστα ψάχνω ονόματα, λοιπόν, και πληκτρολογώ συνέχεια ονόματα, τη στιγμή μου βγάλει μια προειδοποίηση το Facebook ότι το facebook, το google μου βγάλει υπερδοποίηση ότι ο νέος νόμος περί δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων που συμβίσει και τώρα φέτος από την Ευρώπη ναι. ε, λέει προστατεύει διάφορα πρόσωπα οπότε κάποιε δημοσιεύσεις έχουν κατέβει και κάποια τέτοια πράγματα Μ, μάλιστα δηλαδή υπήρχαν κάποιες δημοσιεύσεις δηλαδή, εκεί που λέει δείτε περισσότερα από κάτω που εγώ θα δείτε περισσότερα και μου έγινε αυτό, μου λέει με το νέο νόμο μου λέει, έχουν κατέβει οι Συγγνώμη, τι θε να πει τώρα, ότι στην καλύτερη δημοκρατία του πλανήτη, στην Ελλάδα, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Στην Ευρώπη, σε όλο το Ευρωπαϊκό. Αλλά δεν το συζητάμε, σε όλο το Ευρωπαϊκό. Σε όλο το Ευρωπαϊκό, όχι μόνο στο Ελλάδισταν. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ε. Οπότε συγκεκριμένοι οι ε, μαύρε λίστε θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, επειδή είναι μόνο προσωπικά <laughs> οι μαύρε λίστε. Εντάξει, τα κατεβάσουν, δεν πειράζει. <laughs> τα σε αρχείο, θα αρχίσουν <laughs> να τα διακινούμε <laughs> στι γειτονιέ, κανονικά. Λοιπόν, ε, πριν, ε, έγινε στο, στα Χανιά χθες τι, τι έγινε, ξέρεις τι έγινε εγώ διάβασα χθε ναι. από το ΔΥΠΑ Χανίων δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα νομίζω είναι ναι. κάτι τέτοιο σημαίνει δημοκρατικό, όλοι μαζί κατεδίκανε ναι. ενωμένα κάτω ναι. στην Κρήτη και σηκώσαν για τη γάζα κάνανε διαμαρτυρία αν δεν κάνανε ναι. και σηκώσαν αυτό το πανό που βλέπω εδώ έξω οι βάσεις, χημικά, χημικά φρήγη, γάζα Σούδα δεν έγινε αυτό ναι, ναι. Και νομίζω ούτε. ναι Λοιπόν, και δίπλα έχει το αστέρι του Δαβίδη. Ίσως βάστηκα. Ίσως βάστηκα. Και έχει τη βάστηκα τη φασίλια. Και διαμαρτυρηθήκανε, λέει, και κά... κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να διαβάσουμε, την, διαβάσουμε ανακοίνωση... την ανακοίνωση του ΔΥΠΑΧΑΝΙΟΝ. Του ΔΥΠΑΧΑΝΙΟΝ. Λοιπόν, ε, σήμερα το απόγευμα, εννοεί δηλαδή εχθέ, έτσι. Ναι. Σήμερα το απόγευμα αποχωρήσαμε ω ΔΥΠΑΚ από τον αποκλεισμό τη βάση, γιατί η αναρχική με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δημιούργησαν μέγα θέμα, απαιτώντα επιτακτικά να αφαιρεθεί από το χώρο το πανό, το πανό που σα περιγράψαμε. Επειδή σε αυτό, με σύνθημα κατά τη υδρόλυση στη Μεσόγειο και κατά τη γενοκτονία στη Γάζα, είχαμε το συμβολισμό Σιωνιστικό Αστέρι, είσονα αγγελότο σταυρό. Στο πανό μας σημειωτέων όπω και σε όλα τα πανό τη ΔΠΑΚ, υπήρχε υπογραφή τη κίνηση. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν δεσμευτικό το περιεχόμενό του σε τυχόν δεν συμφωνούσε όπως άλλωστε ισχύει και για τα πανώ των άλλων πολιτικών χώρων σε κοινού αγώνες δρόμου και για κοινά προβλήματα εφόσον είναι ον Του Τους πήραζε λέει γιατί το αστέρι που βάλαμε συμβόλιζε τάχα όχι το ρατσιστικό δολοφονικό κράτος του Ισραήλ αλλά τον λαό του ή τη θρησκεία. Και όταν ρωτήθηκαν πώς το προφασίζονται αυτό, όταν οι ίδιοι ομοειδεάτες του καίνε ελληνικές σημαίες, Εφόσον συμβολίζουν αυτέ όπω λένε και για το Ισραήλ, τον ελληνικό λαό και τη θρησκεία με το Σταυρό, απαντούσαν πιστικότατα <laughs> πω αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Νόον νοείται. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκοντάρει σιωπηρά. Το ίδιο έγινε με την πορεία που κάναμε στα Χανιά μαζί με άλλου πολιτικού φορεί και κινήσει πριν το ξεκίνημα τη αυτοκινητοπομπής προ τη βάση, όπου Αναρχική και ΣΥΡΙΖΑ έκατσαν στην αγορά, κατηγορώντα και από πάνω όσου ήθελαν την πορεία. Προκειμένου να φανεί στου χανιώτε και στου τουρίστες η κινητοποίηση, πω καθυστερήσαμε μισή ώρα τον επιχειρούμενο τριήμερο αποκλεισμό τη βάση. Ε, αφού έτσι σκέφτονται και δρούν, α μείνουν λοιπόν ω συντονιστικό χανείο κατά των χημικών μόνοι του, οι αναρχικοί και κάποια ελάχιστοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λαϊκό κίνημα για όλα τα μεγάλα επίκαιρα προβλήματα σίγουρα θα εκφραστεί, όπω το εγγυάται ιστορία του, με άλλε πολύ πλατύτερε ενωτικέ, μη χειραγωγούμενε κινήσει και διαδηλώσει. Γνήσια δημοκρατικές, γνήσια αντικατοχικέ, αντιρατσιστικές, αντιπολεμικές και αντιμπερεαλιστικέ. Το παρόν αναφέρεται στα γεγονότα και μόνο και δημοσιεύεται μόνο στη σελίδα της ΔΙΠΑΚ και σε προσωπικά προφίλ μελών της. Τελικό επίσημο κείμενο της συντονιστική Επιτροπής του ΔΙΠΑΚ θα δοθεί προς τα ΜΜΕ μετά το πέρα τη κινητοποίηση. Ναι. Έτσι. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Ε, πρέπει να πούμε όμω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τώρα τελευταία, σε μια τελευταία διαδήλωση που έχει στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο, είχαν εμφανιστεί δειλά-δειλά και δύο-τρεις ελληνικές σημαίε, ανάμεσα στις κόκκινες σημαίες και στα λάβαρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λυγικό είναι. Υπάρχουν φαίνεται κάποιοι, κάποιες συνιστώσες που του λένε ότι πρέπει να δείξει και ένα πατριωτικό προφίλ, έτσι. Ίσως και, ο... και αυτό εννοείται. Γιατί κάποιες νηστώσεις το σκέφτονται σωστά, ότι πρέπει να δείξει. Γιατί κάποιε πατρι... προέρχονται από πατριωτικού χώρου. Κάποιε │ του ΣΥΡΙΖΑ. Ή... Δεν να... είναι όλε. Κάτι... Ή αυτό ή απλά σου λέει ότι για ││││││││││││ αυ... αυ... μπορεί να │ να μαζέψουν │ έχει την πατρευτική αριστερά, α και όλα φαζάνει μέσα. Και... Δεν δε γίνεται να με σκάσουν οι ελληνικέ ημέρε. Ναι. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιοι, θέλουν κάποιοι εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να πνίξουν αυτό το. Πάντω, ε, μου είπε για μια εκδήλωση που έγινε. Σχετικά με. Σχετικά με πού, τι εκδήλωση, με τον τη... Αγιαλό. Με τον Αγιαλό. Για πες τι μου είπε προηγουμένω, Ότι. Ναι, εδώ είναι ο δικό μου προβληματισμός, Ο οποίο έχει να κάνει με το. Ότι άκουσα, έκανε μια εκδήλωση το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο εγώ προσωπικά, όποιες, όλες τις ενεργοτικέ εκδηλώσει στηρίζω, όπω και αν έκανε μια εκδήλωση στο ΣΥΡΙΖΑ για μέτωπο για τον Αγιαλό. Και λέει, όπω λέει το μέτωπο για τη ΔΕΗ, έτσι θα προχωρήσουμε μέτωπο για να μην προχωρήσουν οι συγκυπούλοι του Αγιαλού. Και λέω, εγώ, ποιο μέτωπο για τη ΔΕΗ. Έγινε ποτέ μέτωπο για τη ΔΕΗ. Μάζεψε, δηλαδή, μέτωπο ήταν αυτό το πολιτικό φλερτ. Μάζεψε κάποια αντιμνημονιακά κόμματα με τα οποία πρέπει να ψηφίσουν μαζί Πρόεδρο Δημοκρατία. Να, ή να μην ψηφίσουν μαζί οι πρόεδροι τη Δημοκρατία τη κυβέρνηση, αυτό ήταν. <coughs> Πότε βγήκε στον δρόμο όσο, με το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε ανένδοτο. Έχουμε γράψει και ανεβάσα και στην Γερμανικά του πλατεία Ρέντιο. Περιμένουμε ανένδοτο, που είναι ο ανένδοτο, και έλεγα στον Θόδωρο: Θα γράψω άρθρο που στο βιέρι θα δώσει ο <laughs> Τώρα, γιατί... Δεν τον βρήκαμε εμεί. <laughs> ναι, δηλαδή έχει κλειστεί μέσα σε ένα ξενοδοχείο, έχει μαζέψει ανθρώπου. Οι οποίοι είναι Έχετε... ανέκδοτο, τελείωσε. Λέει. Ο, ο αγώνα είναι ανέκδοτο. Ναι. Διότι όταν λέει ο, ο Τσίπρας, καμία σχέση με τα Τσίπρα που πίνουμε, έτσι. Λοιπόν, ναι. ε, όταν λέει ότι θα μείνουμε στον ΝΑΤΟ. Αυτά είναι τα καινούρια του. Ναι. Έτσι, <laughs> συγγνώμη. Δηλαδή, θα, θα μείνει, α πούμε, με του δολοφόνους πανταχού αυλή... τη γη. Κάνει είμαι... τέτοιε δηλώσει. Σε αυτό συμφωνώ. Αν και με τι άποψει του πρέπει να υπάρξει μια πλατεία ΛΕϊκή Συμμαχία, στα περισσότερα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και α λέει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Ε, στην πράξη, η ΛΕϊκή Συμμαχία με υπάρξει θα το διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Αυτό δεν το συζητάμε εκ των όνων ουκάνευτη. Μη δηλαδή, σου πω οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε πει το... και μια φορέ mm. αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, θέλει να είσαι στον ΝΑΤΟ, ρε παιδί μου. Οκ mm. okay, εσύ είσαι, ξέρω εγώ, δεξιό Λέμε τώρα, ναι. ε, εσύ τι είσαι, ξέρω ε, εγώ. Είσαι υπέρ του ευρώ. Ναι, είσαι να... μαοίστη. Θέλει να προσπαθήσουμε μαζί, ρε παιδί μου. Αντίλεμονιάκια Αλλά... και εσύ είσαι υπέρ του ευρώ. Μπράβο. Και άμα, Εναι, και άμα στην πράξη να... καταφέρει και σώσει την Ελλάδα. Να καταργήσουμε του... τι δανειακέ συμβάσει και τα λοιπά. Ναι. Όμω, όταν βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να διαπραγματευτούμε τα μνημόνια. Μέτοχο. Ποιος... Ε, Πώ διάλογο κάνει η μέτοχο. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή, τι είδου να κάνουμε για πιο πράγμα. Για να βγει ο Τσίπρα Πρωθυπουργό. Για να βγει ο Τσίπρα Πρωθυπουργό, δηλαδή. Ε, όχι, ναι, αυτό, το, αυτό, το, αυτό, το, αυτό το μέτωπο δεν το έχω πολύ καταλάβει. Το μέτωπο θα γίνει για να βγει ο Τσίπρα Πρωθυπουργό ή για να υπάρξει, πούμε, μια κυβέρνηση εντό εισαγωγικών πραγματική εθνική συνοχή. Να βγούμε, λέει, να διαπραγματευτούμε τα χρέη των, των ανθρώπων. Δηλαδή, τι να ρε, φίλε? Το χρέο που έχω στην εφορία. Να πάω στην εφορία να κάνω έτσι Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι παράνομο εξ αρχής Από το πώ βγήκε η κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση βγήκε, τι νοθεία έγινε, πώ μπήκε πρωθυπουργό που ψήφισε αυτά τα πράγματα, πώ πέρασαν πόσο τα πόσο μνημόνια χωρί να περάσουν από τη Βουλή, όχι τα μνημόνια, το, η δανειακή, πρώτη δανειακή σύμβαση κτλ. Τι έγινε με την απάτη αυτή που δείξανε το χρέο, το πώ το λένε, η στατιστική υπηρεσία και όλα αυτά που βρίσκονται και στη δικαιοσύνη που δεν θα τελεσυνδικήσει ποτέ αυτό, λοιπόν. Όλα αυτά είναι παράνομα. Και μου λες να διαπραγματευτώ ένα παράνομο χρέο μου προ την εφορία όταν θα βγει. Δεν το κατάλαβα. Τι έχω να διαπραγματευτώ, Και μόνο αυτό. Οπότε, <laughs> μόνο οπότε μόνο αυτό. τι μέτωπο να κάνουμε. Το μόνο μέτωπο που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα κούτελο, έτσι να το χτυπάμε. <laughs> <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή, <laughs> μα μέτωπο δεν είναι εδώ πέρα. Λέμε μέτωπο. Δεν είναι ένα βιοτσίπρα που θα να κάνει μια πολιτική συμμαχία. Μέτωπο άμα δεν είναι στου δρόμου το μέτωπο. Δηλαδή να ξέρει η κυβέρνηση ότι όταν θα, θα ψηφίσει. Κανά, δεν είναι καν να βγούμε στου δρόμου. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πόσο έχει ο, το, το ΣΥΡΙΖΑ 20 πόσο της εκατό? 27, 27 περίπου έτσι και να μαζευτούν δηλαδή πες ότι το πρότεινε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό έτσι και ο καμένος mm. και το κουκουέ α πούμε ωραία <laughs> θα βγαίνει ένα <laughs> ποσοστό καλά έλα βρε <laughs> γέλα εσύ γέλα Λοιπόν και να βγαίναν αυτοί και να λέγανε και το να ούτε κυρίως. καν στον δρόμο mm. Δεν, να βγαίνανε πριν από ε, δύο 2-3 μήνες και να λέγανε δεν καταθέτουμε φορολογικέ mm. δηλώσει ομαδικά. Έτσι. Και ξε, ξεκινώντα, εμεί οι ίδιοι, δηλαδή εμεί που είμαστε βουλευτέ, δεν καταθέτουμε φορολογική δήλωση. Τόσο απλό. Δεν σου λέγω τίποτα Ούτε στον δρόμο λέω, ούτε να φύγουν από τη Βουλή που θα μπορούσαν και να ανατρέψουν τα πάντα εξ αρχή. Ούτε, ούτε καν να πάνε σε μια παραλία που θα μπορούσαν να πάνε στην παλέτα του κρατερού κάτω από το καρτερού. Πώ λένε που την αποκρατικοποιούν όλε οι πολιτικέ δυνάμει μαζί με κόσμο. Για μπάνιο. Πώ θα μα πάρετε. Ναι. Για μπάνιο, δεν θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε Θα πάμε να κολυμπήσουμε ρε παιδί μου ναι. Θα κάνουμε happening ας πούμε έτσι. Θα ψήσουμε παϊδάκια, θα πιούμε μπύρες Κρασιά, θα φέρει ο καθένα τα φαγητά του Και θα πάμε να κατασκηνώσουμε στην παραλία Και ελάτε να μας διώξετε Δηλαδή Κοίταξε Παλιά λέγαμε το σύνθημα η φαντασία στην εξουσία έτσι. <laughs> Αλλά ε, Αυτό ήταν άστοχο Εντελώς άστοχο Δηλαδή εξουσία και φαντασία δεν γίνεται να το Είμαστε, πούμε αυτό, έτσι. Όμως. Δεν μπορούν να φανταστούν αυτοί οι άνθρωποι. Κοίταξ, δεν γίνεται να είσαι βολεμένο, να είσαι βολεμένο και να θε να ξεβολευτεί. Έτσι. Ποιο από αυτού δεν είναι βολεμένο. Πε μου έναν, αριθμό έναν. Ο Τσίπρα έλεγε ότι εγώ δεν θα το πληρώσω, λέει το χαράτσι. Είχε βγει είχε δηλώσει. Και μετά σε κάποια άλλη εκπομπή αργότερα τον είχαν ερωτήσει τελικά τι έγινε το πληρώσει, το χαράτσι. Και λέει, Εγώ δεν έχω δικό μου σπίτι, μένω στο ενίκιο. Δηλαδή. Πόσο, πόσο μαλάκα πρέπει να με περνά, δηλαδή, α πούμε. Δηλαδή και να μην το πληρώνει το χαράτσι ο Τσίπρα. Τι έχει να λέει αυτό. Έχει να δώσει το ΣΥΡΙΖΑ πολιτική κάλυψη σε όσου δεν πληρώνουν το χαράτσι. Ναι. Δηλαδή δεν έχει νομικού, α πούμε, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νομικό τμήμα. Έχουμε τρελαθεί. Δεν έχει συμβούλου. Δεν θα μπορούσαν να το κυνηγήσουν το θέμα και να είναι στα διεθνή δικαστήρια αυτή τη στιγμή το χαράτσι. Λέω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ναι, έτσι. Ένα παράδειγμα, λέω. Που όμω το χαράτσι πρέπει να σου πω. Ότι προσωπικά, ας να με έχει τσακίσει, έτσι, γιατί χρωστάω στην εφορία αυτή τη στιγμή, το τρίτο χαράτσι τώρα, και κάποια στιγμή θα έρθουν να μου πάρουν το σπίτι. Και δεν έχω καμία νομική κάλυψη και δεν έχω και χρήματα, βεβαίως, για να τρέξω και τα λοιπά, έτσι. Και θα τρέχουμε μετά, έτσι όπως μαζευόμαστε, να πηγαίνουμε έξω από το πρωτοδικείο, να αναστείλουμε την, ε, πώς το λένε, την, την ΕΛΑ. Πείτε τι παιδιά, Ναι. Ε, α... Αυτή είναι Το μυστηριάζουμε. Το μυστηριάζουμε. <laughs> <Το μπληστηριάσμα. laughs> <Ά, δε. laughs> τα, ναι, τα καταφέραμε. Επιτέλου το βρήκαμε. <laughs> Προσπαθώ να συντονιστώ ναι, γιατί σκεφτόμουν και κάτι άλλο που θέλω να πω. Ναι. Αλλά... Πριν πει αυτό το άλλο που σκεφτόσουνα, να βάλουμε ένα τραγούδι, να μην κουράζουμε τον κόσμο συνέχεια να μιλάμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το θα χαθώ. από του Αγώνε τη Κέρκυρας και από την α, σιδόρα α, Σιδέρι. Θα χαθώ. Το, και θα χαθώ. Αλλά είναι η πρώτη ευθέλεση. Είναι εκπληκτικό κομμάτι, μετά βέβαια το έχουν πει διάφοροι Αλλά αυτή η εκτέλεση νομίζω ότι είναι η καλύτερη Να την ακούσουμε λοιπόν Σαββατά θα ψάχνεις στο λιμάνι Στο σκοτωμένου έρωτά μας τις γωνιές. Θα κλαις τίποτα δεν θα σου κάνει Και θα χαθώ από κοντά σου θα χαθώ χώμα, χώμα και νερό. Τις Κυριογιές θα με ζητάς στις εκκλησκές στο λιμάνι, στου σκοτωμένου, έρωτα τις τι Θα κλείσμα τίποτα, δεν θα σου κάνει και θα χαθώ από κοντά σου. Τελείωσε το καταπληκτικό αυτό τραγουδάκι. Τι είναι το τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι σου έχει έχεις διάθεση και εκπομπή να μιλήσει, ρε παιδί μου. Για... Mm. Δηλαδή δεν έχει άλλη διάθεση. Δεν θε να πα στην παραλία, να βγει ένα. Κοίταξε, γεν... γενικώ. Ε... Ο λαό παραλίε. <laughs> ναι. Γιατί, πού νομίζει ότι είναι ο λαό. Προσέχει παραλίε, είναι. Δεν το λέω με αυτή την έννοια όμω, να το κάνει με αυτή την έννοια. Εντάξει, αφού έχει φορτώσει, γιατί δεν πάμε παραλίε. Αφού έχει φορτώσει όλα αυτά, δεν θε μετά πα να χαλαρώσει έτσι παραλίε μια. Εντάξει, με τον Δεν ήταν ανάγκη να πάω στην παραλία. Θα μπορούσα και με του φίλου μου να κάτσω στην αυλή, να πούμε ε, ένα κρασί, νόμως. να τα πούμε κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια μα έχει κουράσει κιόλα αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω. Αγωνιζόμαστε, είναι, μας βομβαρδίζουν από παντού. Δηλαδή είμαστε σαν δηλαδή, τα τέσσερα τελευταία χρόνια υπάρχει ναι. μία. Όχι, βομπλά βομβαρδισμό. Σαν τη λωρίδα τη είμαστε ένα Α, πράγμα. Αυτό ακριβώ πήγα να πω. Δηλαδή, το ρογοπαίγνω μου το πήρε. Ναι. Είμαστε πραγματικά σαν τη της Γάζας. Μας επιτίθενται από παντού, μας δείχνουν βόμβες φωσφόρου, ε, βόμβες α πούμε διασποράς και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Και είμαστε και άμαχος πληθυσμό ενώ αυτή είναι φοβερά οργανωμένη. Τέλος πάντων, ε, μια και λέμε για τη Γάζα να διαβάσουμε για αυτό Για αυτό που το... μου δείχνες, ναι. ναι. Λοιπόν, ένας, ε, ένας νορβηγός γιατρό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ο Γκίμπερτ ε, Τα άλλα δεν διαβάζονται Τα άλλα δεν διαβάζονται ναι Έχει... Από www.indifanta.gr Ναι mm. από απ το www.indifanta.gr Εκεί το αλλιεύσαμε Θα μας ε, Συγχωρέσατε μισό λεπτό Λοιπόν ε, Αλλιεύσαμε αυτή την επιστολή Είναι η επιστολή αυτού του γιατρού Η οποία λέει Αγαπητοί φίλοι η χθεσινή νύχτα ήταν ακραία. Η χερσαία εισβολή στη Γάζα είχε αποτέλεσμα δεκάδες θύματα και αυτοκίνητα γεμάτα με ακροτηριασμένους, σπαρασώμενους, αιμοραγούντες, μερήγοι, ετοιμοθάνατους, κάθε είδου τραυματισμένους Παλαιστίνιους όλων των εγγλυκειών, όλοι άμαχοι, όλοι αθώοι. Οι ήρωε στα στενοφόρα και σε όλα τα νοσοκομεία της Γάζας εργάζονται 12 έως 24 ώρες, 12 ώρες έως 24 ώρες βάρδιες πλωμή από την κούραση και τον απάνθρωπο φόρτο εργασίας χωρίς πληρωμή όλων στη σύφα του τελευταίους τέσσερις μήνες νοιάζονται, συζητούν, προσπαθούν να κατανοήσουν το ακατάλειπτο χάος των πτωμάτων, των μεγεθών, των άκρων όσων περπατούν, όσων δεν περπατούν όσων αναπνέουν, όσων δεν αναπνέουν όσων εμοραγούν όσων δεν εμοραγούν ανθρώπων, ανθρώπων τώρα για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζονται σαν ζώα Από τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο Ο σεβασμός μου για τους τραυματίες είναι απέραντος Στη συγκρατημένη αποφασιστικότητά τους Μέσα στον πόνο, την αγωνία και το σοκ Ο θαυμασμός μου για το προσωπικό και τους εθελοντές Είναι ατέρμονος Η εγκύτητά μου στο, παλεπι... στο παλαιστινιακό σου μου δίνει δύναμη Αν και είναι στιγμές που θέλω απλώς να ουρλιάξω Να κρατήσω κάποιον σφιχτά, να κλάψω να μυρίσω το δέρμα και τα μαλλιά του ζεστού πεδιού που είναι καλυμμένο με αίμα. Να προστατευτούμε μέσα σε μια αιώνια αγκαλιά. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Ούτε εκείνοι έχουν. Στα χτιά πρόσωπα, Ω, όχι, όχι. Ένα ακόμη φορτίο με δεκάδες ακροτηριασμένου και μοραγούντε. Έχουμε ακόμη λίμνε σέματος στο πάτωμα τη εντατική. Σωρού αποποτισμένε στο αίμα γάζες που στάζουν να καθαρίσουμε. Ω οι καθαριστέ, παντού. Γρήγορα φτιαρίζουν το αίμα και τους ιστού που απορρίπτονται, τα μαλλιά, τα ρούχα, του ορού, τα πομινάρια του θανάτου. Όλα απομακρύνονται για να προετοιμαστούν ξανά, για να επαναληφθούν πάλι από την αρχή. Πάνω από 100 περιστατικά εισήλθαν στη ΣΥΦΑ τι τελευταίε 24 ώρε. Αρκετά για ένα μεγάλο, καλά εξοπλισμένο με νοσοκομείο, αλλά εδώ σχεδόν τίποτα. Ηλεκτρικό, νερό, αναλώσιμα φάρμακα, πίνακε πορεία ασθενών, όργανα, οθόνε. Όλα σκουριασμένα και σαν να προήλθαν από μουσεία νοσοκομείων του χθε, αλλά δεν παραπονιούνται αυτοί οι ήρωε. Συνεχίζουν όπω οι μαχητέ προχωρούν με ασύλληπτη αποφασιστικότητα. Και καθώ σα γράφω αυτά τα λόγια μόνο σε ένα κρεβάτι, τα δάκρυά μου κυλούν, τα ζεστά αλλά άχρηστα δάκρυα τη Οδύνη και τη θλίψη, τη Οργή και του Φόβου. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μετά, τώρα μόλι, η ορχήστρα τη Ισραηλινή πολεμική μηχανή ξεκινά ξανά τη μακάβρια συμφωνία της τώρα δά ρηπές πυροβολικού από τα πλοία του ναυτικού ακριβώς κάτω στις ακτές η βοή των F-16 των αποκρουστικών μη επανδρομένων αεροσκαφών αραβικά ζενάνη, αυτά που μουρμουρίζουν και σοριδών τα απάτσι τόσα πολλά κατασκευασμένα και πληρωμένα στι και από τη σύπα κύριε Ομπάμα έχετε καρδιά Σα προσκαλώ περάστε μια νύχτα μια μόνο νύχτα μαζί μας στη Σύφα, Ίσως μεταμφιεσμένο σαν καθαριστή, είμαι 100% σίγουρο ότι θα άλλαζε ιστορία. Κανένας άνθρωπος με καρδιά και ισχύ δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει μια νύχτα στη Σύφα, Χωρίς να φύγει αποφασισμένος να τερματίσει τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αλλά οι άκαρδοι και οι ανηλαιεί έχουν κάνει του υπολογισμού του και έχουν προγραμματίσει μια ακόμη στη Γάζα. Τα ποτάμια του αίματο θα συνεχίσουν να ρέουν την υπόλοιπη νύχτα. Μπορώ να τους ακούω που έχουν κουρδίσει τα όργανα του θανάτου. Παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε. Αυτό αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μαντζ, Γάζα, κατεχόμενη Παλαιστίνη. Ο Μαντζ ε, ε, Γκίλμπερτ Γι, είναι καθηγητής και επικεφαλή κλινική στην κλινική επίγουσα ιατρική στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο τη Βόρεια Νορβηγία στο Τρόμσο στην Νορβηγία. Είναι θελοντή στη Γάζα. Μετά από αυτό το γράμμα yeah. μόνο μουσική μπορώ να βάλω. Βάλω μουσική. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τι έχεις. Ε, θα ακούσεις. Εφτά σε αριστερά Νίκος Ζωρίζου Τσοχωράνε σε μια κούφια να παλάμη. <Συλίου> Θυμίζεις κάμαρες κλειστέ στεριά μυρίζεις. ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι της μηχανής, τα δυο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι, με ένα φτερό λιοκόπη, τη μαλάρια Προς τραβοκάνεις ο χαρά μου, πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατί Εσύλ, όλο Συνεχίζουμε Ακούτε πλατεία-radio.listentomyradio.com Το ραδιόφωνο του πλατεία-radio.gr Μείναμε δυο μας Εγώ και ο Θοδωρής Ο γραφίστας μας Ο Νυχτερινός έρχεται πάλι σε λίγο Έχει για μια δουλειά Συνεχίζουμε με μουσική υπόκρουση Από πίσω μας το ίδιο τραγούδι που ακούγαμε, την ίδια μουσική, την πολύ ωραία αυτή μουσική που έβαλε ο μετά από το ανατριαστικό γράμμα που διάβασα για το ότι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Όπως στην Παλαιστίνη, όπως είπαμε, συμβαίνει γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, ενός λαού που δεν βρίσκεται, όπω λέμε εμεί καμιά φορά, που λέμε καμιά φορά υποκατοχή, και το λέμε θέλοντα να υποδηλώσουμε την απικιοποίηση, σταδιακή απικιοποίηση της χώρας μας από τους Ευδοκράτες. Ενός λαού που βρίσκεται σε κανονικότατη θεαρκοιντική κατοχή εδώ και χρόνια. Ενός λαού που έχει υποφέρει από την αρχή της ιστορίας του, του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος πρέπει μας βρίσκει δίπλα του, πραγματικά δίπλα του με κάθε τρόπο, όπως το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ. Αυτό το νεοφασιστικό κράτος Ισραήλ το οποίο αντιγράφει τις πρακτικές των χειρότερων εχθρών του τον Ναζί μάλλον των χειρότερων εχθρών του λαού των Εβραίων, τον Ναζί βλέπουμε ότι παρόλα αυτά το Ισραηλινό κράτος το σιωνιστικό κράτος το Ισραηλινό Εθνικιστικό Σοβινιστικό κράτος αντιγράφει απόλυτα τις χιτλερικές πρακτικές με με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με μαζικές εκκαθαρίσεις πληθυσμών, με καθαρότητα της φυλής, γιατί όπως διάβαζα, οι ίδιοι λένε ότι εμείς ως Εβραίοι είμαστε ανώτεροι φυλοι, γι' αυτό το αίμα μας είναι ανώτερο και πρέπει να καθαρίσουμε αυτούς που τους λένε στα ιερά του βιβλία, κάποια ιερά του βιβλία, ε, ε. τους λένε, του λένε τους Παλαιστινίους, για να δείξουν ότι είναι βρώμικες το αίμα, τα γέννη της... Ε, ε, ε. Έχουν έτσι ένα πολύ βαρύ χαρακτηρισμό. Ναι, από χαρακτηρισμό. Τα βρώμικα γέννητα, τα παράγια. Παρά, γέννη, παρά. κάπως περίεργα του λένε. Σαν ένα κείμενο που διάβαζα, που παρεγγράφανε, του λέγανε για του Φιλιστέου ότι είναι οι Παλαιστίνοι. Για ένα παλιό του ιερό κείμενο. Αυτό ακριβώ, αυτό θέλω να πω. Yeah. Ότι πρέπει ο λαό τη Παλαιστίνης να βρει μάχους, να βρει παραστάτες, Όλου του λαού οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία του. Και όλου του λαού του κόσμου. Μόλις μπήκε ο νυχτερής μέσα στο στούντιο. Έλα κάτσε. Έχομαι. Έλεγα ότι πρέπει ο Παλαισθηνιακό λαό να μα βρει σύμμαχο του σε αυτή τη σφαγή που γίνεται από τι Ισραηλινές κατοχικέ δυνάμεις και ότι οι Ισραηλινές, Ισραηλινές κατοχικέ δυνάμει και αυτό το σύγχρονο κράτο του Ισραήλ αντιγράφουν απόλυτα τι ναζιστικέ πρακτικέ οι οποίε έσπαξαν τον λαό του. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Υπάρχουν και άνθρωποι εκεί πέρα στο Ισραήλ που αντιστέκονται. Μα το κράτο, εγώ μιλάω για το. Κράτος, το... το... Ε, ναι, εντάξει. Φασιστικό κράτο του Ισραήλ. Και τελικά, ε, εκεί στο Indy Media μπήκαμε. Ο, δεν μπήκα, σε βέβαια με αναπηρία, εσύ το ναι. βρήκε. Έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση από το Indy Media. Έβγαλε μια ανακοίνωση το Indy Media. Θα σα τη διαβάσουμε, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, σα διαβάζω την ε, ανακοίνωση. Ανακοίνωση παράκληση προ τι συλλογικότητε αλληλεγγύη προ του Παλαιστίνιου. Η διαχειριστική ομάδα του Athens Indy παρακαλεί τι συλλογικότητε που προσφέρουν. Στην ενημέρωση για τη θηριωδία που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Εντάξει. Ε, τα ορθογραφικά δεν θα τα επισημάνω. Okay, okay. ε, να δημοσιοποιούν ειδήσει, γεγονότα, αναλύσει και πράξει αλληλεγγύη που έχουν να κάνουν με την απελευθερωτική αντίσταση των Παλαιστινίων και όχι εκείνη που αναπαράγει μια στρατιωτικού τύπου σύγκρουση μεταξύ δύο κρατών. Παρόλο που αυτό αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα, οι χωρί στόχο ρουκέτε των τζιχαντιστών που κατευθύνονται ενάντια στον άμαχο Ισραηλινό πληθυσμό ή ακόμη και ο θάνατος απλών πληρωτών Ισραηλινών στρατιωτών έχουν για μας ανάλογο βάρος με το έγκλημα που συντελείται από το Ισραηλινό κράτος εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Η υπεράσπιση του δικαιώματος στη ζωή και την ευημερία αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα με την εθνικότητα που έτυχε αυτή να έχουν. Έτσι λοιπόν δημοσιεύσεις που αναπαράγουν δημοσιογραφικού τύπου πολεμικέ ανταποκρίσεις μεταξύ στρατών από εδώ και στο εξής θα πηγαίνουν στα κρυμμένα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση του προβληματισμού και τις απόφασεις που έχουμε λάβει και παρακαλούμε για την καλύτερη δυνατή συνέχιση της συνεργασίας πάνω σε αυτή τη βάση. Και από κάτω ε, φυσικά και οι, ανα, κόσμος, οι αναγνώσεις, οι αναγνώσεις σχολιάζουν έτσι και λέει πόσα φάουλ σε μια ανακοίνωση. Ένας, ναι και όχι εκείνη που αναπαράγει μία στρατιωτικού τύπου σύγκρουση μεταξύ δύο κρατών στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε να κάνουμε με δύο κράτη που συγκρούονται στρατιωτικά αλλά με έναν από τους ισχυρότερου στρατού στον κόσμο ο οποίος είναι και στρατός κατοχής εδώ και δεκαετίες απέναντι σε αντιστασιακούς μαχητές που αγωνίζονται με υποτυπώδη όπλα mm. οι χωρίς στόχο των τσιχαντιστών δεν ρίχνουν ρουκέτες μόνο οι τζιχαντιστές, ρίχνουν όλες οι οργανώσεις και οι αριστερέ κλπ. Και, και ρίχνουν ρουκέτες γιατί αυτές μπορούν να φτιάξουν. Βλέπετε δεν του πουλάνε υπερσύγχρονα όπλα οι πολεμικέ βιομηχανίες. Ή ακόμη και ο θάνατος απλών κληρωτών Ισραηλινών στρατιωτών έχουν για εμά ανάλογο βάρος με το έγκλημα που συντελείται από το Ισραηλινό κράτος στις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Θα μπορούσε να καταλάβει κανεί το σκεπτικό για του αμάχου, αλλά ότι ο θάνατο των στρατιωτών ενό στρατού κατοχή και μάλιστα ενό κράτου Απαρτχάιντ θα είχε το ίδιο βάρο με τα θύματα τη κατοχή, την ώρα μάλιστα που σφαγιάζονται κατά εκατοντάδε. Θα λέγατε το ίδιο για του απλούς Γερμανού στρατιώτε στην κατοχή εδώ. Η υπεράσπιση ε, του δικαιώματο στη ζωή και την ευημερία αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα των ανθρώπων. Να υποθέσω πω δεν θα στο οτιδήποτε έχει σχέση με αγώνα. Όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα που έθιχε να έχουν. Θα λέγατε το ίδιο αν π.χ. η ρουκέτα του επαναστατικού αγώνα που ρίχτηκε στην Αμερικάνικη πρεσβεία είχε σκοτώσει τον Αμερικανό πρέσβη. Και αν είχε πετύχει π.χ. κάποιον υπάλληλο, τι θα λέγατε, θα βάζατε π.χ. την προκήρυξη στα κρυμμένα και θα καταδικάζατε την ενέργεια. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή ανεξαρτήτω εθνικότητα μέχρι να πάρουν ένα όπλο και να πάνε να σκοτώσουν άλλου ανθρώπου. Τότε το χάνουν. Η Ισραηλινοί οι ένστολοι του στρατού κατοχή. Όποιο και είναι ο βαθμό του που συμμετέχουν στι σφαγέ δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη ζωή. Είναι νόμιμο στόχο αυτοάμυνα ενό λαού υποκατοχή. Αυτά Και πολύ απαντάει... Φάουλο ανακοίνωσε, ναι. πάρα πολύ Φάουλο του ανακοίνωσε ναι. την Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν κρατάει την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Το, από κάτω κάποιο, ο Ρουκετάκια, λέει Τι πασιφισμό είναι αυτό και ίσε αποστάσει. Λέει, Καλά κάνουν λοιπόν και ρίχνουν τι ρουκέτε του στον Αθό και άμαχο σε εισαγωγικά Ισραηλινό πληθυσμό. Πόσο μάλλον ασ... αυτό ο πληθυσμό τίνει κάθε βράδυ στα μπαλκόνια του και παρακολουθεί λε και είναι σε σινεμά του που επιμέρες κάνει το Ισραήλ σε νοσοκομεία, σχολεία και σπίτια. Κάση, για να πιάσουμε λίγο την ουσία του, αυτή μπορεί να πει την ίδια. Πόσοι Ισραηλινοί έχουν πεθάνει από τη φρύα τη των στα... Στα... Στα, τό... στα τόσα χρόνια στα... κάτω έχεις Στα τόσα χρόνια ε, π, π, π, π, π, πόσοι. διψήφιο αριθμό. 13 άτομα, 18, 19... Και αυτέ αυτές τις μέρες, γιατί ζητάμε για αυτές τις μέρες... Εντάξει, εγώ δεν μετράω τους νεκρούς, δηλαδή ένας και... νεκρός άνθρωπος είναι ένας νεκρός άνθρωπος, Όχι, είναι νεκρός άνθρωπος, αλά, δηλαδή πώς έχατε τις έτσι. Στου 12, 15, 20, 30 με τους τόσε χιλιάδες. Που μέσα σε τρει μέρες, ας πούμε, έχεις σκοτώσει εκατομιάδες. Δεν είναι μια καθάριση. Όντως δηλαδή, αυτό που λέω προηγούμενο μόνο... θα λέγανε το ίδιο το Άμα σαν στρατό συγκέντρωση γινόταν μια εξέγερση και σκοτώναν του φρουρού, Ναι, αλλά κανέναν και αυτοί οι εργαζόμενοι φρουροί του έπρεπε να τα καταφέρει. Εργαζόμενοι, και αυτοί θέλουν εντολέ. Τι να κάνουν για αυτοί οι καημένοι, Λοιπόν, ε, εκτό αυτού πρέπει να πούμε ότι η Λωρίδα τη Γάζας είναι ένα μικρό κομμάτι και κάποια άλλα σποραδικά σημεία σε όλη την πρώην Παλαιστίνη που έχουν μείνει παλαιστινιακά. Mm. Και μάλιστα ε, οι συνθήκε ζωή εκεί πέρα είναι απίστευτε. Έχουν, έχουν χτίσει τύχη. Σύρματοπλεύματα, ιστορίε. Περιπολούνται μέσα με τάγκ κτλ. Του κόβουν το νερό όποτε θέλουν, του κόβουν το ρεύμα όποτε θέλουν, του βομβαρδίζουν όποτε θέλουν γιατί τάχα σκυπάνε τη χαμά και δεν συμμαζεύεται. Και όλα αυτά. Και εγώ πρέπει να κρατήσω ίσε αποστάσει γιατί σκοτώθηκε ο Ισραηλινό στρατό. Ηταν τελείω φάουλ το άρθρο, δηλαδή. Ηταν απόλυτα φάουλ. Τελείω και εντάξει, και βέβαια. Αφορά... Τα χώνουν εδώ πέρα. Και οι αναγνώσει σου τα χώνουν. Και λέει εδώ πέρα Συνήκαν... από κάτω σχετικά με την ανακοίνωση. Δηλαδή το Indymedia απαντάει προφανώς Έτσι δεν είναι Ναι Λοιπόν λέει Ο Δίνος είναι το Indymedia Αφού λέει από άλλους αγεράτες ε, ε, Μπορεί δε, δε, δε. και να είναι το Indymedia Ναι Πού στα ακριμένα είναι παρακάτω και τα λοιπά Τέλος πάντων Α. Λοιπόν όπως και να έχει όμως ε, Απαράδεκτο έτσι Εδώ για να μιλήσουμε για την τόπια πολιτική τάξη Πρέπει να καταγγείλουμε όχι μόνο την απανθρωπιά Του ελληνικού πολιοξυτερικών αλλά και τον συλλογισμό του για μια ακόμα φορά. Γιατί πέρα από το ανθρώπινο, που προφανώ ένα λαός αδύναμος όπω εμεί και ταλαιπωρημένο, οφείλει να είναι εμεί που είναι λαός αδύναμος και ταλαιπωρημένο, αλλά και για τον λόγο ότι εμεί και οι Παλαιστίνοι έχουμε ιστορικέ σχέσει μεταξύ μα. Στην Παλαιστίνη υπάρχει μια απίστευτη ελληνική μειονότητα, πληθυσμό. Στα Ιεροσόλυμα υπάρχει χώρο, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι και αυτοί σφάζονται από τέτοιε δυνάμει. Οι Ελληνο-Παλαιστίνοι από τις Ισραηλινές Δυνάδες. Κύριε φίλε, συγγνώμη τώρα, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Για, για να μην το ξεχάσω. Ε, σήμερα κλείνουν 40 χρόνια που την εισβολή στη μην Κύπρο. Και περιμένει. Όχι, άλλο θέλω να πω. <συσχε> λοιπόν, εάν διαβάσεις τη συμφωνία που είχε γίνει τότε, που δώσανε κράτος στους Ισραηλινούς και είπανε ότι θα υπάρχει ένα κράτος διζωνικό, Δικοινοτικό, χαλαρό, με κοινή, με κοινή πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα. Σχέδιο Ανάν, δηλαδή. Στο... Δεν είναι ακριβώ το σχέδιο Ανάν, πε μου. Βλέπει πω δεν είναι τα πράγματα. Και επίση, επειδή άμενη υπερβάλλουμε, όταν δεν μπορεί η ελληνική πολιτική τάξη να είναι στο πλευρό τη Κύπρου, δεν θα είναι ποτέ στο πλευρό τη Παλαιστίνη. Γιατί ο ρόλο τη είναι αυτό. Η ελληνική πολιτική τάξη δεν είναι, δεν είναι στο πλευρό των Ελλήνων. Ναι, δεν είναι ελληνική πολιτική Και δεν τάξη. είναι και ελληνική πολιτική τάξη. <laughs> έτσι. Κλείνουμε λοιπόν, εδώ να μείνουμε αυτό το θέμα, ότι κλείνουμε. Τόσα χρόνια, πόσα χρόνια κλείνουμε. Σαράντα. Από την Εισβουλή, από τον Ατήλα. Mm -hmm. Και να έχουμε στο μυαλό μας το πώς η εθνικό παραφροσύνη κάποιον, ο φασισμός κάποιον, mm -hmm. που αυτοδιαφημίζονταν ω υπερπατριώτες των κουντικών, μαζί με ξένες μυστικές υπηρεσίες, πώς κυλήσαν στο αίμα την Κύπρο και πώς καταλήξανε να έχουν κομμένο στα δύο ένα τμήμα του ελληνικού χώρου. Τίταξε, αυτά περί ελληνικού χώρου και τέτοια θα τα ξεχάσει, έτσι. Δηλαδή είμαστε διεθνιστές ή δεν είμαστε. Λοιπόν. Τα εθνικά κράτη καταργούνται ήδη να. το δικό μας έχει καταργηθεί. Στα χαρτιά τουλάχιστον, α πούμε, έχει είμαστε καταργηθεί. Είμαστε πα, παγκοσμιοκράτες, πα, μάθω. Ναι. <laughs> λοιπόν, ο... πώς να λένε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτα <laughs> Όχι τον δωρινό τον κύριο. Όχι, το, αυτό είναι άλλο, δεν είναι του κοινοβουλίου. Τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ο Ρομπάι. Ο Ρομπάι. Ο Ρομπάι, λοιπόν, βγήκε και δήλωσε ότι το 2009 είναι ναι, η, πρώτη, ναι. ε, η πρώτη χρονιά τη παγκοσμιοποίηση. Στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Στην παγκόσμια διακυβέρνηση, ακριβώ. Λοιπόν, άρα. Α, και για να επιστρέψουμε λιγάκι, είδα ένα πολύ ωραίο αρθράκι εδώ πέρα. Πολύ καλό. Το οποίο είναι από το βαθύ κόκκινο. Η πηγή, δηλαδή, είναι το βαθύ κόκκινο. Και λέει, δεν συμμετέχουν ο Γιώργο Ντανάρα και η φίλη του. Το έμαθε ότι η Χαρούλα Αλεξίου θα δώσει συμβουλικά. Θα πάει και θα δώσει στην συμβουλία στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ. Ε, για να δούμε. Πραγματοποιεί είναι κρίμα. Μέσα στον ε, πουτάζο, ε, ε, το οποίο γίνεται. Είναι κρίμα. Δεν έχει αξία που έπειτε το ποίτα. Περιμένουν δηλαδή την ε, Αλεξίου να πάει εκεί πέρα και πέρα για τη Πουημάτιο Ρόναδου. Κανεί κάποιο. Είναι κάτι που το ζητάκαμε. Το ποιο είναι σήμερα είναι ο θρομοκράτη. Μισό λεπτό. Να δω λιγάκι αυτό. Λοιπόν, δεν συμμετέχουν ο Γιώργο Νταλάρα και οι φίλοι του. Ναι. Σα αφήνω να φανταστείτε αν φοράω εσόρφο Μαρία Μπεκατόριου. Δεν ξέρω τι άσχετο είναι αυτό. Ξεκινάει περίεργο εδώ. περίεργο. <laughs> Άκρα του τάφου, η οποία επικρατεί στου κύκλου των κατ' φιλάνθρωπων καλλιτεχνών και άλλων εινοπνευματικών ανθρώπων για την αζιστική επιδρομή των σιωνιστών στη Γάζα. Δεν είναι παράξενο άραγε άνθρωποι που με διάφορε αφορμέ, όπω π.χ. στο Χατζηδάκι ή τα κατά τη φόφη γεννηματά κλπ. Κυρίττουν σταυροφορίε κατά τη βία από όπου και προέρχεται, και να μην βγάζουν άχνα για το εντελώ απρόκλητο δολοφονικό αμόκ του νεοναζιστικού μορφώματο του Ισραήλ κατά των ανήλικων παιδιών στην Παλαιστίνη. Καθόλου παράξενο και το γιατί μα το εξηγεί με γλαφυρό τρόπο ο βηματοδότη. Διαβάζουμε τώρα προφανώ από το βηματοδότη, έτσι. Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία κύριος, Κοσ... ε, κύριος ε, Κάρολο Παπούλια προ τιμήν του Ισραηλινού Προέδρου κύριου Σιμών Πέρε. Υπήρχε και ένα προσκεκλημένο φίλο του Ισραηλινού Προέδρου. Ήταν ο κύριος Γιώργο Νταλάρα, ο οποίο εγκατέλειψε προσωρινά την αντίπαρο όπου παραθερίζει και πήγε στο επίσημο δείπνο. Γνώρισε τον Ισραηλινό Πρόεδρο, εξηγούσε η σύζυγός του κυρία Άννα Νταλάρα, πρώην του Πασόκ, από τι συναυλίε που έδωσε υπέρ τη ειρήνη στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Βάσει του αξιακού του περιεχομένου, το γιαούρτι κατά τη γυναίκα του. Του, αν Ανταλάρα, η οποία συμμετείχε στη λιστοσημωρία του Γεωργάκη, που οδήγησε στην αυτοκτονία και στη φτώχεια χιλιάδε Έλληνε, είναι ακραία βία κατά τη οποία υψώνουν στεντόρια φωνή διαμαρτυρία μέσω των φιλικών του ΜΜΕ. Η βόμβα όμω που τρώνε στο κεφάλι πέντε παιδάκια την ώρα που παίζουν μπάλα στην παραλία, είναι το μονοπόλιο τη κρατική βία που διατηρεί το σιωνιστικό κράτο του Ισραήλ και το οποίο οι επαγγελματίε Σιρηνοποιή προφανώ αποδέχονται όπως επίσης το αποδεχόταν κάποτε και ο ναζί συνταγματολόγος ε, Σμιτ όπως το αποδέχεται σήμερα και η κλίκα της ομάδας αλήθειας του γερμανόφιλου Σαμαρά και ως εκ τούτου σιωπούν επιδεικτικά και ξεδιάντροπα Στην οργή λοιπόν και τις διαμαρτυρίες κατά των νεοχιτλερικών σιωνιστών και κατ' επέκταση και των ΙΠΑ που σκοτώνουν παιδάκια χωρίς εδώ και δισταγμό δεν συμμετέχει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Νταλάρας για τον οποίο μίλησαν πριν από λίγο καιρό δύο μετριώτε του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργο Ζαμπέτα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, οι οποίοι με απλά και καθαρά λόγια μα βοηθούν να καταλάβουμε καλά το φαινόμενο και το ποιόν του σύγχρονου πνευματικού και καλλιτεχνικού σε εισαγωγικά κόσμου, και να αντιληφθούμε ότι όλο αυτό ο σύρφετο των μετρίων και φιλοχρήματων παρατρεχάμενων τη εξουσία είναι αποτέλεσμα του γεγονότο ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν διαλυθεί. Τόσο ο λαϊκό μα πολιτισμό, όσο και η λαϊκή, κοινωνική, ιστορική μα κουλτούρα, βάσει των οποίων ο λαό προσδιορίστηκε, εκφράστηκε και διεκδίκησε τα δικαιώματά του κατά την ιστορική του πορεία. Αυτό είναι ο λόγο που αντί σήμερα να βγαίνουν ρίτσι, μύκηδε, χατζηδάκιδε, ξυλούριδες, γλινοί και ιβριώτε, βγαίνουν νταλάρε, τατσόπουλοι, κοστόπουλοι και μπουμπούκοι. Και μην ξεχνάμε να κρατήσουμε ψηλά το πνεύμα του μετόπου. Και να μην ξεχνάμε τον νταλάρες, ήταν αυτό ο άνθρωπο. Ο οποίο στα νιάτα του, σαν έκανε καριέρα πάνω στον αντιστασιακό αγώνα, αντιδικτατορικό αγώνα, παρόλο το πεδάκι και δεν συμμετείχε. Ο κλαπτοκουβάζανε και τραγουδούσε και στην Κύπρο. Ο τραγουδιστή του εθνικού Κύπρου. Και τελικά έκανε τη μεγάλη τούμπα και ήταν ο τραγουδιστή τη ειρήνη στο Αιγαίο, τη Ιλαντουρκική φιλία και όλων αυτών των κόλπων του Πασόκ και τη συζύγου του τη Άννα Έπρεπε να είχαμε τον... Τον... τον πανούση τώρα εδώ πέρα πρόχειρο. Να μας πει δυο λόγια, νομίζω ότι έχει κανένα δύο εκατομμύρια. τσέπη του για να δε <laughs> Ναι Λοιπόν, πέρασε και αυτός μια περιπέτεια με τον Ταλάρα, δικαστήρια και τέτοια Έτσι παντάνε οι άνθρωποι τη τέχνης με μηνύσεις Ναι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει Λοιπόν, για πες Επειδή λέγαμε πιο πριν το ότι το ποιο είναι ο τη Σαν πρόσωπο, το <laughs> κάθε μαζιώτης με τον τρόπο που επιλέγει να δράσει πολιτικά, με την ένοπλη προπαγάνδα που λένε οι Αμερικανικέ Ασμονιστικέ Υπηρεσίε και τα εγχειρίδια του, του στρατού. Ναι. Έτσι την ονομάζουν. Και αν το, η ένοπλη προπαγάνδα τελικά βοηθάει, είναι καλή ή είναι κακή, ανάλογα τι απειθήσει που έχει ο καθένα, το ποιο είναι ο μα γιο του και τι θα γράψει ιστορία, θα το αποφασίσει η ίδια η ιστορία. Και αυτό έτυχε, ενώ το λέω αυτό πιο πριν, να πετυχαίνω αυτό το άρθρο. Το ποιο είναι σήμερα τρομοκράτη θα το κρίνει ιστορία. Το έχει γράψει ο Κώστας Κέσαρης και λοιπόν το διαβάζω. Οκ. Okay. Τι βλέπεις οριασμένος στο έδαφος με το μάγουλο να κουμπάει στην άσφαλτο. Βλέπεις εικόνες που έβλεπε ο Μαζιώτης, φώτο στο μοναστηράκι, τις μαύρε καλογιαλισμένες μπότες των αστυνομικών. Οι επόμενες εικόνες του Μαζιώτη από τον έξω κόσμο θα είναι σε 20 χρόνια και αν. Ο Καθής κάνει τις επιλογές του και διαλέγει το δρόμο που θα περπατήσει. Αναρχικό, ληστή τραπεζών, τρομοκράτη είναι το προφίλ του Νίκου Μαζιώτη σύμφωνα με τα μέσα μαζική ενημέρωση. Το αναρχικό, τυπικά τουλάχιστον δεν αποτελεί μομφή. Το να έχει κάποια καταδίκη για ληστεία τράπεζα ή να έχει ομολογήσει δεν το γνωρίζω. Όπω δεν γνωρίζω να έχει καταδικαστεί κάποιο για ληστεία τη Ελλάδο και του ελληνικού λαού. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που έχουν ληστέψει το έλλειμμα των 300 και πλέον δισευρώ. Δεν μιλάμε για κάποια χιλιάρικα που αποκομίζουν συνήθω όσοι ληστεία έχουν τράπεζε. Λέμε για δισευρώ που μεταφράζονται σε ζωέ ανθρώπων. Σε ζωέ χωρί δουλειά, χωρί υγεία, χωρί παιδεία, χωρί μόρφωση, για αυτήν και για τι επόμενε γενιέ άγνωστο το μέχρι πότε. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει αυτή τη ληστεία, είναι γνωστά τα το όνοματά του. Έχουν επικηρυχθεί σαν τον Μαζιώτη και του άλλου τρομοκράτε συντρόφου του. Το έχουμε ξαναπεί. Ποιον τρομοκρατούσε στο διάστημα που κυκλοφορούσε ελεύθερο ο Νίκο Μαζιώτη. Υπήρχαν κάποιοι δηλαδή που δεν κοιμώτζαν τα βράδια από το φόβο και τον δρόμο του, υπήρχε έστω και ένα. Ο τραπεζίτη, α πούμε, Σάλλα, ο φίλο του πάτσι τη Βόλου, Γόλου, είχε άγχο μην τυχόν σε κάνα κατάστημα τη τραπεζά στο μαζιό τη. Ποιο έχει τρομοκρατήσει περισσότερο να φτάνει την κοινωνία, Ο Μαζιώτης ή η ή διατελέσατε υπουργοί οικονομικών. Αυτή λοιπόν που θα, που θα έχει τον τελευταίο λόγο και αυτή που θα κάνει του χαρακτηρισμού θα είναι ιστορία. Ο δρόμο αυτό, η επιλογή αυτή, οι στάση ζωή δεν οδηγούν πουθενά. Δεν παράγουν αποτέλεσμα. Άλλο αυτό όμω και άλλο εύκολο αφορισμό. Ο Αλέκο Παναγούλη, όταν είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονία του Παπαδόπουλου, αποκαλούνταν αναρχικό και τρομοκράτη. Λέγα χρόνια αργότερα ήταν ο ήρωα, ο πατριώτη, παραλίγο τυρανοκτόνο. Το ποιο λοιπόν είναι σήμερα τρομοκράτη θα το κρίνει αύριο η ιστορία. Όχι σήμερα ο Άδενη Γεωργιάδη. Οι ηγέτε του Ισραήλ π.χ. πώ κρίνονται. Από του βομβαρδισμού στη Γάζα τι τελευταίε δέκα μέρε οι νεκροί ξεπεράσει του 200 και τραυματίε του 1.100. Τέσσερα παιδιά. Κάτω των 15 ετών που έπαιζαν μπάλα στην παραλία, έπεσαν νεκρά και ένα ακόμα χαροπαλεύει. Για του να χρησιμοποιούν βόμπε που περιέχουν λευκό φόσφορο και η χρήση του είναι απαγορευμένη. Ο πολιτισμένο κόσμο το έχει δει αυτά. Δεν, έχει, δεν απαγορεύει την κατασκευή των βόμπων, απαγορεύει τη δίθεν τη χρήση του. Άκουσε κανεί χθε τι μέρε κάποια φωνή να διαμαρτύρεται. Κάποιου πολιτικού, κάποιου διανοούμενου, κάποιου φιλάνθρωπο καλλιτέχνη, π.χ. από Γιώργο Νταλάρα που λέγαμε <στον> πριν. Έχετε λόγια μα, ναι. Με τον εν μάλιστα. Που είναι προσωπικό φίλο του Ισραηλινού Ποροέδρου και καλείται κατ' επανάληψη να τραγουδήσει στη φύλη γείτονα χώρα να έχει εκφράσει τον προβληματισμό του. Ότι είναι κρίμα και άδικο δηλαδή για του νέου του Ισραήλ να διακόπτουν τις σπουδέ του επειδή η στράτευση 18 χρόνια είναι υποχρεωτική για όλου, αυτά σε περιοδία, περιοδία του στο Ισραήλ που έχει καλύψει η κρατική τηλεόραση. Για του νεαρού Παλαιστινίου, ο αριστερό, ο δημοκράτη, ο πάντο, όπω είπαμε, φιλάνθρωπο Γιώργο δεν έχει χάσει κάτι. Η σκέψη του είναι στου νεαρού που διακόβουν τι σπουδέ του για να εκπληρώσουν σε σχολική του θητεία, βομβαρδίζοντα τη Γάζα. Αυτά. Κλείνει εκεί που αρχίσαμε εμείς. Ναι. Στο Νταλάρα. Και να πούμε ότι ο προσωπικό φίλο του Νταλάρα, ο Πέρα, είναι ο άνθρωπο που, όπω έλεγα πριν στο Φεβρουάριο, βγήκε και δήλωσε ότι οι Εβραίοι είναι ανώτεροι φίλοι. Είναι οι ανώτεροι φίλοι και έχουν, δικαίωμα, και έχουν δικαίωμα να σπάσουν του Παλαισθενεί. Ω ανώτεροι φύλη που είναι. Την δημοσιογράφο δε. Δεν ξέρω, δεν το έψαξα. οι δημοσιογράφο που. Κούσε ένα, δεν τον Ναι, δεν θυμάμαι. Λόλαβε και τα Ιβλικά. Ναι, που έδειξε του Ισραηλινού που είχαν βγάλει του καναπέδε και το παρακολουθούσαν μπορείς. το θέατρο των μαχών εκεί πέρα. Και. Τέλο πάντων. Το διασκέδαζαν και με Προφανώ αυτό δεν καλύτερα Πρέπει να το είδες και σύ, εσύ. Ναι, και να πούμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ότι κάνει, όπως δρά, με το φασιστικό τρόπο που δρά, όπως και οι Ναζί της Ουκρανίας, το κάνουν με την υποστήριξη και των υπερατρατηρικών συμμάχων του και των Ευρωκρατών της Γερμανίας και των υπόλοιπων. Και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα δεν ναι. και τα λοιπά. Τους έχουν απόλυτα ένα. Ο yeah. Οργανισμός Ηνωμένων yeah. Ε εδώ δεν έχει βγάλει αντίον του ναζισμού. Κοίταξε να δεις εδώ πέρα, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να έρθουν και να μας μαζεύσουν, να μας πάνε μέσα ε, το, το, υποστηρίζουμε τον αντιρατσιστικό το... <συστηρίζουμε> το νόμο, <συστηρίζουμε> διότι ε, μπορούμε να θεωρηθούμε ρατσιστές με αυτά που λέμε, <συστηρίζουμε> ξέρεις. Επειδή ε, αυτό, το νόμο, κατηγορούμε έναν κατοχικό στρατό. Ε, Όπω το γερμανικό νόμο ψηφίσετε αυτή τη στιγμή σε όλη, σχετική νόμη σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή όλη η Ευρωπαϊκή υπάρχει Ένωση υπάρχει. αντιρατιστικό αντιρατσιστικό σωτικά νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρότυπο αντιρατσιστικό. Ναι, το, το πρότυπο α πούμε αυτό το οποίο το ψηφι, είναι υποχρεωμένο άλλα τα κράτη να το ψηφίσουμε mm. ε, Που σημαίνει αυτό στην ουσία προστατεύουν του Εβραίου. Έτσι λοιπόν συνέχιση. Και, και με το και τρόπο. τον τρόμο. Και, και <χει> με τον τρόμο νόμο επίση. Γιατί με αυτά που λέμε υποστηρίζουμε την ένοπλη. Την τρομοκρατία όπω το λένε εκείνοι, εννοπλεία το λένε αλλού. Την τρομοκρατία. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Αξιάθα, εσύ δεν θα πει, θα μου παίρνει τη Εντάξει λοιπόν. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε ή θα σταματήσουμε. Πόση ώρα κάνουμε, Ε, Σε κάποια ώρα κάνουμε, μία ώρα και τρία λεπτά. Πολύ κάναμε Εντάξει. Κάναμε και τη μαύρη λίστα δηλαδή με εξουθένωσε. Σε εξουθένωσε. Εντάξει, κοίταξε, αυτέ είναι οι καινούργιε εργασιακέ και σχέσει. Τι έγινε στην Κόσκο, Γιατί κάτι έγραψε. Στην Κόσκο οι εργαζόμενοι με την απεργία που έκαναν κατάφεραν μέρο. Μέρο μέρος των ετοιμάτων του να καλυφθεί. <κοί> Μάλλον να υποσχεθεί η Κόσκο να θα καλυφθεί. Μέρο των ετοιμάτων του. Έχω μια επιφύλαξη εγώ γενικά, γιατί πιστεύω ότι η απεργία στην Κόσκο δεν έπρεπε να είναι όπω όλε οι απεργίες. Δεν έπρεπε να είναι εργατικέ μόνο, έπρεπε και πολιτικέ. Το ότι η Κόσκο δεν έχει κάνει δουλειά στο λιμάνι του Πειραιά. Και όχι να ζητάνε οι εργαζόμενοι απλά καλύτερε συνθήκε. Όμω δεν πάρουν μια νίκη των εργαζομένων και ότι κερδίσαν κάποιε καλύτερε συνθήκε εργασία. Νομίζω ότι θα, θα σταματήσουν να του ρίχνουν χοντρό αλάτι στις πληγέ μετά το μαστίγωμα και θα του ρίχνουν ψηλό θαλασσινό. Ναι. Οι Και μετά τι γαλέρε θα κάνουν 5 λεπτά διάλειμμα. Ναι. <laughs> νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά εκεί, ναι. Κόσκο, αλλά όπω και να είναι... έχει είναι μια νίκη των εργαζομένων τη Κόσκο, αλλά δυστυχώ με εγγύηση απλά τη Κόσκο. Ναι. Και χωρί καμία υποστήριξη του ελληνικού παρακράτου. Περίμενε δηλαδή το κράτο να υποστηρίξει του εργαζομένου, Πώ. αυτό λέω, καμία Α, υποστήριξη. Α, δηλαδή διότι όταν κέρδισαν οι καθαρίστριε, σε 70η πόση ημέρα. Πήγε για έφεση το κράτο. Το κράτο έκανε έφεση, άσκησε έφεση και η ελληνική δικαιοσύνη βέβαια πήρε θέση όπω έπρεπε. Ναι, Έτσι, όλα καλά. Έφυγαν στη χώρα που δυνατοποιήθηκε τώρα τρομοκρατών, το λέγαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή. Φάντω, πραγματικά δεν ξέρω αν επιβιώσει αυτό ο κόσμο και δεν κηρύχθηκε κανένα τρίτο παγκόσμιο, γιατί εκεί το πάνε. Με αυτό το μαλαισιανό αεροσκάφο που έδωσε, τι ξέρει, ξέρει τίποτα. Έμαθα ότι όλο ο κόσμο, ο πολιτισμένο δυτικό κόσμο που στηρίζει του Ναζί του Κιέβου και του Ιουνιστέ του, του Ισραήλ, έχει βγάλει χωρί να γίνει πραγματογνωμοσύνη, απόφαση από μόνο του ότι το έριξε η Μόσχα το αεροπλάνο. Αυτό που του μόνο είναι ύποπτο. Κατά δεύτερον, όσον αφορά την πτώση του αεροπλάνου και κατά πόσο μπορεί να φύγει η Μόσχα, θα πούμε ότι η Μόσχα δεν, έχει δεν είχε συμφέρον να πέσει το αεροπλάνο. Αντιθέτω. Συμφέρον να πέσει το αεροπλάνο έχει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία. Σωπά, μίλε τέτοια για τι φαρμακευτικές εταιρείε. Γιατί μέσα, φαρμακε... μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν γιατροί οι οποίοι θα πηγαίναν σε ένα συνέδριο για το AIDS. Για κάποιο φάρμακο που ανακαλύφθηκε το ελιξίρο του AIDS. Η καλύτερη. καλύτερη. Ε, Εκτό από αυτό, τη φαρμακευτική εταιρεία. Συμφέρον σίγουρα έχουν οι Ναζί του Κιέβου και οι υποστήριχτε του. Και οι Ναζί τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ναζί της των Αμερικανών. Ακριβώ. Και στι εκπομπέ που έχουμε κάνει για τι φαρμακευτικές εταιρείε, που έχουμε ξεκινήσει από την Άιγκε, Φάρνταν, τη Μονσάντο και δεσμεύεται, τι εταιρείε χημικών, νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετά στοιχεία που λένε ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη άγονται και φέρονται από φαρμακευτικέ εταιρείε συγκεκριμένε. Ε, χημικές εταιρείε. αυτές κυβερνάνε τον κόσμο, Θαρό. Επίσης, διάβασα ένα άρθρο, το οποίο λέει, θα δούμε που φάνηκε έξυπνο άρθρο, ότι κάποιες εταιρείες, θάρμακερτυγές μάλλον, ή όπλων, σπρώχνουν τη μόσχα σε τρίτο παγκόσμιο. Όταν λέω σπρώχνουν τη μόσχα, ενώ ότι πνίγουν τη μόσχα, θα τις βάζουν το θηλιά, τη θηλιά στο λαιμό, ώστε να εξαναγκαστεί σαν τρίτο παγκόσμιο, ώστε να κερδίσουν οι εταιρείε αυτές. Θα κερδίσουν οι εταιρείες αυτές και θα κερδίσουν και στο σχέδιό του για την παγκόσμια διακυβέρνηση, mm. γιατί μετά από αυτό το χάρος που θα δημιουργηθεί. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, γιατί μέχρι τώρα ευθεώ τη Μόσχα δεν την έχουν κατηγορήσει, έχουν κατηγορήσει τους, ε, έχουν υποβλία τη Μόσχα, αλλά κυρίω δεν είναι για τους Ρωσόφωνος mm. της Ουκρανίας. Δεν ξέρω οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας να έχουν τέτοια τεχνολογία και να καταρρίψουν όλο σκάφος. Ήξερε ότι κάνουν απλά ναι, ταρτοπόλωση. Τα γενικώς δεν ξέρω τι γίνεται, ας πούμε. Ναι, το στέσαι καλύς όλο αυτό το πούμε, δείτε, ναι. ναι. Το θέμα είναι ότι γενικά από ό,τι λες να ακούγεται, ακόμα το σκάφου δεν έχει βρεθεί και ακόμα Σε... έχουν... Δεν έχει βρεθεί το μαύρο κουτί, δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν καλύπωρισμα. Ναι. Αυτό Αλλά είναι το υπόλοιπο ναι, δηλαδή... του. Λέτε να βρεθεί μαύρο κουτί. Και δεδομένου ότι, έχει, ότι έχουν και πει. Το, και το μαύρο κουτί, παιδιά, να σα έτσι. Εντάξει. Δεδομένου ότι έχουν πει ήδη η Μόσχα και οι Ρωσόφωνοι, Ελάτρε να το ελέγξουμε μαζί, το μαύρο κουτί, μου κάνει λίγο δύσκολο να βρεθεί το μαύρο κουτί. Ναι. Αλλιώ με ποια δικαιολογία δεν θα το ελέγξουμε μαζί, το μαύρο κουτί. Γιατί σου λέω ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα η ρώσικη πλευρά δεν έχει συνηθίσει σε το κάνει. Συνήθω έχει πιο ευθεία. Δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι, και συνήθω έχει πιο... κάνει πιο ευθεία επεμβάσει. Όπω έκανε στη Γεωργία, στην Ουκρανία. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αυτά, συμβαίνοντας, έχουν συνηθίσει άλλες σε τέτοια πράγματα από την εποχή τη τόσης των δημοπύργων. Μυστικέ υπηρεσίε. Μάλιστα. Να κάνουμε μια εκπομπή για τους δημοσπύργους. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό. Να κάνεις. Να κάνουμε. Πάλι εγώ θα την κάνω. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Εντάξει. Εσύ μια σχετώφερ κουβέντα θα κάνεις κανένα εκπομπή. Ε, τώρα που έχω συνέλθει από τα ιατρικά τα διάφορα προβλήματα που είχα θα κάνω το στύπισε επιδημία σου στους αθλούς στύπισε επιδημία έτσι εντάξει θα κάνω, θα κάνω. Γιατί σου βάλω έχω... τη θελιά σου τον λαιμό στον αέρα έτσι όπως κάνουν οι άλλοι στους δρόσους ναι ναι είναι Ωραία. εντάξει λοιπόν οπότε να κάνουμε την αποφώνηση και τα λοιπά τι αποφώνηση θα κάνει να, να χαιρετήσουμε τον πόρτο να πούμε πρόσδο, πρόσδο, να, άντε γεια και να, να το κλείσουμε να πούμε ότι στηρίζουμε πάντα τον αγώνα του Παλαιστιναικού λαού για την εξαρτησία του κράτους τους. Ειδικά για την εξαρτησία μας μαχόμαστε. Κοίταξε, ε, εγώ δεν ξέρω αν έχει νόημα να στηρίζουμε τον αγώνα των Παλαιστινίων, γιατί δεν κάνουν αγώνα οι Παλαιστινοί, δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό που προσπαθούμε Εάν να κάνουμε. Εάν με τα πιτσιδίκια με τις φεντόνες απέναντι στα τάνξ, αγώνα, τι πράκτορε τη Χαμά που ρίχνουν τρει ρουκέτε όλο το χρόνο ας πούμε, και σκοτώνουν ένα Παλαιστίνιο. Υπάρχουν κάποιε οργανώσει που κάνουν αγώνα κανονικά στην Παλαιστίνη. Εντάξει. Αλλά με τι μέσα. Ε, είναι το μυρμήγκι στο λαιμό του ελέφαντα και του φωνάζουν τα λεμό του ελέφαντα και φωνάζουν τα λεμό του το μίτσο, πνίξε. <laughs> Τουλάχιστον <Εντάξει, laughs> το φωνάζουν το μυρμήγκι, α πνίξει το <laughs> μίτσο, <laughs> ναι. γιατί εδώ δεν το βλέπω. Εντάξει. Και να πούμε ότι πρέπει να θυμόμαστε, σαν, επειδή σαν σήμερα έγινε ο Ατήλα, να θυμόμαστε τι έγινε στην Κύπρο και πώ οι ξένε μυστικέ υπηρεσίε μαζί με του ντόπιου φασίστε, εθνικιστέ ταγματασφαλίτες, κανονικότατα, συνεργάτες των Ναζί, δώσανε κομμάτι του ελληνικού χώρου. Δηλαδή του ελληνικού κράτους, του ευρύτερου ελληνικού χώρου, το φέρανε σε ξένη κατοχή όπως ακριβώς θέλανε οι Αμερικάνοι. Οι Άγγλοι. Και περίμενε να δούμε τι μέγεθος θα έχει η Γάζα, της Κύπρου μετά από αυτή τη συμφωνία που κάνουν τώρα για διζωνική ομοσπονδία. Και, και ελπίζουμε ο Κυπριακός λαός να δείξει την αντίσταση που πρόταξε ο επί Κυπριακ... Τάσου Παπαδόπουλου. Ο Κυπριακός λαός όταν μπήκα στα διάφορα site όταν τους επιβάλλανε μνημόνιο και τα λοιπά, και μπήκα στα site τα δικά τους ε, έχουν πάθει ακριβώς αυτό που πάθανε και οι Ελλαβίτες εδώ. Είχαμε το σοκ. Το δόγμα του Σόκα ας πούμε, και λένε Φταίμε εμεί γιατί τα φάγαμε και την προσέχαμε και κάναμε και δείξαμε και κάτι Το τέτοι μόνο θετικό είναι ότι έχουν μια ιστορία στον Φαρουσίδαν. Είναι ένα μεγάλο όχι που έχει υποθεί τότε. Το οποίο ίσω και να είναι η αφορμή που θα του ξυπνήσει. Μακάρι, είμαστε και... αγωνιστικά απεσιόδοξοι. Ναι, και άμα ξυπνήσει η Κύπρο, θα ξυπνήσουμε και εμεί οι υπόλοιποι. Εντάξει λοιπόν. Ε, το Αυτή πήγαμε είναι... πολύ αισιόδοξα Αφή θα είναι το ξυπνητήρι μα. Έγινε λοιπόν να σα χαιρετήσουμε να δώσουμε ραντεβού. Εγώ δεν θα σα δώσω ραντεβού γιατί δεν ξέρω πότε θα κάνω την εκπομπή. Οπότε μην σα υποσχεθώ και δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου. Να πω μόνο το εξή: Ότι από, εχθές, από προχθές έχω ξεκινήσει στη διάρκεια τη ημέρα και τη νύχτα και βάζω παλαιότερε εκπομπέ και παίζουν σε επανάληψη. Α, Λε... δεν τι ανακοίνωσε. Δεν, ε, δεν ναι, το... Ήταν σε διάφορε ώρε τώρα ναι, ναι. έτσι και τα λοιπά. Αλλά γενικώ. Ο σταθμό ε, μεταδίδει 24 ώρε το 24ωρο, εκπέμπει μάλλον ναι. μουσική και σε ανίποπτο χρόνο, α πούμε, ανάμεσα στη μουσική υπάρχουν ε, παλιότερε εκπομπέ μα. Είναι καλό να τι ανακοινώσουμε κιόλα. Εντάξει, καλό είναι κι αυτό, ναι. θα προσπαθήσω να το κάνω. Ε, λέγε μου το κανακοινώσουμε. Ναι. Όμω να πούμε τι εκπομπέ που σίγουρα είναι, έχουν σταθερή ώρα. Τετάρτη μετά τι 4. Τετάρτη μετά τι 4. Υπάρξει γερμανικά. Ναι όπου θα κάνουμε το θέμα, θα ανεβάσουμε την προηγούμενη γερμανικά, η οποία αφορούσε την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τα XIA και BND. Διότι εσύ δεν θα είσαι εδώ. Την Τετάρτη που μας έρχεται. Εδώ θα είμαι. Α. Θα ανεβάσω την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Από το σπίτι μου. Ναι. Και θα κάνω το τι κάνουμε Τετάρτη μετά τις 4, mm -hmm. παξιγερμάνικα που αφορά την απόφαση η οποία πάρθηκε για συγκρότηση μευροστρατού. Α πάρα πολύ ωραία Ευχαριστώ. Επιτέλου θα βρουν δουλειά και η άλλοι. Επιτέλου δηλαδή. η, η Γερμανία κατάφερε και πέρασε το, το Ευρωστρατό που έλεγε χρόνια. Ήταν, Ήταν πολύ δύσκολο έτσι. Βρήκε αντιστάσει. Μεγάλε. Δηλαδή, ειδικά από του Έλληνε πολιτικού και ευρωβουλευτέ. Ναι. Στι 4 τέ, ώρα. Και μετά, μετά θα, ο θα κάνουμε θεόφοβο. Μετά θα κάνουμε θεόφοβο. Θα κάνουμε θεόφοβο και, και, και παίζει να έχουν και παιδιά εδώ. Θα κάνουμε μαζί με παιδιά άλλα. Μάλιστα. Μαζί μαζί δεν ξέρω να Πολύ ωραία. Θα είμαστε πολύ εδώ πέρα, πολύ αθεοφόρητοι. Και την Κυριακή πάλι στι 6 ώρα. Αυτή τη φορά κάνουμε μαύρη λίστα, την άλλη θα κάνουμε στεναρά. Σύμφωνοι λοιπόν. Ε, να σα χαιρετήσουμε. Εγώ σα χαιρετώ. Μπορεί να χαιρετήσει. Ιστο Επανιδέν. Ιστο Επανιδέν. Και... Γεια σα και από μένα. Και μπλε Γεια σα. Άντε, γεια σα, κλείστε <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <χλήμα>, το. Γεια σα, το κλείνει. Άντε, γεια. Χαλίκια. Τα κατεβήσαν αρχοντά γράμμα να μα τα κατεβήσαν λίγο. Λοιπόν, να πάρει χρώμα και ζωή βραμαναμά, αν τη μοναξιά ο τύπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν βραμμανά γύρω από τι πολυθρόνε. Και το νερό το κρύσταλλο βραμμανά μαν θα ρέει από